Εντολέ μου ο οποίο από εκεί πέρα είναι μια τυπική ιστορία μεταφορά και παγίδευση συνέχεια. Δηλαδή αυτό ο άνθρωπο ήξερε ότι θα μεταφέρει κάποια λαθρέα διαμάντια, αν θέλετε ακόμα και μπλάντα έμμοντ. Δεν έχω πρόβλημα εγώ να παραδεχτώ αυτό, στην Ευρώπη από την Τουρκία και θα έπαιρναν 2.000 ευρώ για τη μεταφορά. Πήραν λοιπόν το αυτοκίνητο το βράδυ οι συνεργοί του. Αυτό που λέμε αποδεικνύεται και από την μαγνητοσκόπηση που έχει γίνει από τις κάμερες ασφαλείας λιμένους, πήραν λοιπόν από το πάρκινγκ του λιμανιού το αυτοκίνητα τη συνεργή του, το φόρτωσαν μόνο που έτσι για διαμάδει, ήταν η ροήνια που αποδείχθηκε. Και στη συνέχεια ο άνθρωπος αυτός το πρωί πήρε τα αυτοκίνητο και πήγε να περάσει όπου έγινε και η συλλήψη. Δεν γνώριζε και δεν υπήρχε δόλο, πιστεύω. Εκεί θα πεθύνει και όλο το παιχνίδι στα τουρκικά δικαστήρια, αν αυτό ο άνθρωπο γνώριζε το τι μεταφέρει. Για να είναι αξιόπινη πράξη του. Καλά, πώ εμπιστεύθηκε αυτού του ανθρώπου, όποιου ανθρώπου, κύριε Αλεξάνδρου. Κοιτάξτε, εγώ θα δεχτώ, για να ξεκινήσουμε από αυτό. Ότι το εύκολο χρήμα κάνει κάποιε φορέ του ανθρώπου και απλιστού, αλλά και αφελεί. Προφανώ, το κύκλωμα τον οποίο τον είχε πλησιάσει είχε να κάνει με διαμάτια. Από ό,τι έμαθα από την οικογένειά του, του έδειξαν και αυτά τα διαμάδια που είπαμε ότι αυτά είναι τα οποία θα μεταφέρεις. Και να σας το θέλω αλλιώ. Πώς εμπιστεύθηκαν αυτή κάποιον που δεν γνώριζαν τόσο καλά και του βάλουν 50 κιλά ειροήνει. Αυτό θα στέφθα με καθένα. Άρα που καταλήγουμε ότι ψάχνουν το εύκολο βήμα το οποίο παρακολουθεί. Ναι, αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε η υπόθεση τι είχαν να κερδίσουν αυτοί. Και αυτό, αυτό συνελήφθηκε, η ερωήνη έπεσε στα χέρια των αρχών. Όχι, αυτό που λέω εγώ πάρα πολύ απλά είναι ότι βρήκαν έναν άνθρωπο αφέλει. Του φόρτουσαν 50 κιλά για να το περάσει στην Ευρώτη, πιστεύοντας ότι είναι διαμάτια. Κανείς φυσικά δεν περίμενε ότι θα συλληφθεί αυτός ο Απλώς αυτό που λέει ότι το κύκλωμα είναι τόσο παντοδύναμο, που δεν θα τολμούσε αυτός ο χριστιανός να παρεκκλίνει από τις εντελές του έστω και λίγο. Είναι λοιπόν μια κλασική περίπτωση που κάποιο αφελής και το βάζουν αλφα κεφαλαίο. Παραδίδει το αυτοκίνητο ότι το φορτώνουν με ό,τι αυτή κρίνει.